Τα επίσημα γράμματα τις τις της εγκρίσεως τη Ερμηνίας τη Διαθήκης. Του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπόλο, αριθμό αριθμός πρωτοκόλου 807. Ελογιμότατε κύριε Παναγιώτη Τρεμπέλα, καθηγητά του Αθήνης Πανεπιστημίου, τέκνον εν αγαπητών της Σιμών μετριότητος, την ημετέραν ελογιμότητα εκ ψυχής ευχόμενη ευλογούμεν. Αμένο σε κομισάμεθα το από Εβδόμη του λίγοντος Μινό και έτου Γράμμα τη ημετέρα Λίανιμίν Αγαπητή και περισπουδάς του Ελογιμότητο, καθώ και τα συναποσταλέντα δοκίμια τη παραυτή φιλοτεχνηθήση συντόμου Ερμηνία και στα τέσσερα Ευαγγέλια και τα σπράξει των Αποστόλων, δι' κατόπιν τη δημοσιευθήση ήδη επί τη συμπληρώση 1900 ετών από τη Ισσελάδα αναφίξεω του Μεγάλου των Εθνών Αποστόλου αναλόγω Ερμηνία, ει τα 20 και μία και την Αποκάλυψη, συμπληρούνται το ει τα 20 και 7 βιβλία τη Κοινή Διαθήκη, σύντομων ερμηνευτικών αυτή υπόμνημα. Συγχαίροντα τη μετέρα λογιμότητη και επί τη ερμηνεία ταύτη και των δίκαιων τη Εκκλησία για την όλην καθηγητική και συγγραφική ναυτή δράση έπαινων μετά τη Πατρική Σιμών Ευλογία Απονέμοντε. Ευχόμεθα πάσαν προσυνέχισιν επί ό,τι τον των αγαθών πνευματικών αυτής μελετών και επιδόσεων ενίσχυση και κρατέωση και πανάμα σωτηριώδες αγαθών παραθεού παρού και τα αίτια αυτής ή ενό πλήστα, υγιεινά και φρόσινα. 1951 Δεκεμβρίου 27. 27η. προς Θεόν Ευχέτης. Πατριαρχείο Νεδιοχίας, εν Δαμασκώτη, 20 Νοεμβρίου 1953, προς τον τον Κύριο Παναγιώτη Τρεμπέλα, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εναθήνες Εθνικού Πανεπιστημίου. τε κύριε καθηγητά! Εσχάτω ελήφθησαν ταχυδρομικώ τα αποσταλέντα ημιν 5 αριθμό 5 βιβλία, περιέχοντα τα μεν δύο πρώτα σύντομων ερμηνεία των τεσσάρων Ευαγγελίων και των πράξεων των Απαστόλων, ω και την ερμηνεία των 20 και 1 Επιστολών και τη Αποκαλύψεω, τα δάλα τρία περιέχοντα επιστημονική ερμηνεία των τριών πρώτων Ευαγγελίων κατά Μαθαίων, Μάρκων και Λουκάν. Τα βιβλία ταύτα εν το περιεχομένο αυτών μαρτυρούν όχι μόνο περί τη ακαμάτου φιλοπονία της η μετέρας ελογιμότητος, αλλά και περί της ευστοχίας των σκοπούδια των οποίων εξεδόθησαν, του τέστη της εις και το πνεύμα του μελετώντος αυτά προς οικειώσεως των εναυτή και περιγραφωμένων. Συγχαίροντες όνθεν την ημετέρα λογιμότητα επί το μεγάλης αξίας έργο τούτο και ευχαριστούντες για την περίημον καλήν μνήμην, ευχόμεθα πάσαν παραθεούσιν αντίληψην και αρρωγήν προς του θεαρές του έργου τούτου και παντός ό,τι επιχειρεί η ημετέρα λογιμότητας. Της ημετέρας λογιμότητας, διάπειρος ο Αντιοχίας Αλέξανδρος. Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, αριθμός πρωτοκόλλου 206, εν Αλεξανδρεία τη 12η Δεκεμβρίου 1967, το ελογιμότατο κυρίο Παναγιώτη Τρεμπέλα, καθηγητή του εις Αθήνας Πανεπιστημίου, εις Αθήνας. Ελογιμότατε και αγαπητέ κύριε Παναγιώτη Τρεμπέλα μεταπλήστης χαράς και ικανοποιήσεως ελάβομεν και εν συνοδική συνεδριάση ανέγνωμεν το από 16 Νοεμβρίου γράμμα τη ημετέρας αγαπητής ελογιμότητος, υποβαλούση προς έγκρισιν το περισπούδαστων και ψυχοφελές έργων αυτής της διτόμου ερμηνείας της Καινής Διαθήκης. Επενούμεν την ημετέραν ελογιμότητα δια τα πολιτήμου αυτή υπηρεσία, άσπρο προσφέρει στην Εκκλησία του Θεού, ω και δια τα δοκιμότατα πονήματα αυτή, άτι να επευλογούμεν και εγκρίνομεν, διότι όντω ανυπολόγιστο θα είναι η ωφέλεια των τέχνων τη Εκκλησία, ω άξεν τρυφόσινη αυτά. Επιτούτη, επικαλούμενη επί την ημετέραν ελογιμότητα την παρατου Θεού ενίσχυση και δύναμη, ή να συνεχίσει τον υψηλό πνευματικό αυτή αγώνα, διατελούμεν αυτή. Ένθερμο προ Θεών ευχέτης, ο Λεονταπόλεο Κωνστάντιος τοποτηρητή. Του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αριθμό πρωτοκόλλου 1070. Το ελογιμοτάτο καθηγητή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτη Τρεμπέλα, ιό εν Χριστό Αγαπητό τη Σιμών Μετριότητο, χάριν και ειρήνη από Θεού Πατρό. «Αγάπη πατρική και χαρά η διαζούση θα το γράμμα της ημετέρας και λίαν ημίν πεφιλημένη σε λογιμότητος, διού ευαγγελίζεται ημίν την υπό της Ιεράς Σωτήρος προσεχή πολυτελή έκδοση του περισπουδάστου αυτής έργου η Καινή Διαθήκη μετά συντόμο ερμηνείας, όπερ έχει ήδη εγκριθεί του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου του ομόρου τούτου της Αντιοχία και Συμπάσης της, της, της Ελλάδο. Α μεν επί την απάντηση οίκοντε αυτοί, ιδέω πάνι, πιστέλω μεν αυτοί τάδε τα πατριαρχικά ημών γράμματα. Τούτο μεν πατρικό συγχαρίνε αυτήτε και τη ηρημένη ευαγή αδελφότητη επί τη Άνω Ευαγγελία. Τούτο δεκβαθέων ευχηθήνε αυτοί αγίν ει αίσιο πέρα των αληφθισόμενων σπουδαίων έργων. των ίδιων εγγλίων αυτοί έπαινων. Και πολλήν την τιμήν περιποιούν αυτοί όπερ βασιλίαν Θεού Ευαγγελίζεται και σωτηρία ψυχό Εφό και εκφράζονται σε αυτή ολόθυμο την Πατριαρχική Νιμόνε Βαρέσκια, επικαλούμεθα αυτή η συνίσχυση δαψιλή την χάρη και ευλογία του ενσαρκεί επιδημίζοντο Σωτήρω Σιμών Χριστού και Διατελούμεν, εν τη Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ 1967 Δεκεμβρίου 31 τη ημετέρα περισπουδά του Λογιμότητο, διάπειρο προ Κύριο ο Ιερουσαλήμων Βενέδικτο. Αρχιεπισκοπή Κύπρου. Το ελογιμότατο κυρίο Παναγιώτη Τρεμπέλα, ομοτήμο καθηγητή του Αθήνης πανεπιστημίου, χάριν και ευλογίαν παραθεού. Περιχαρεί σε κομισάμεθα το από 16ης λίγοντος μηνός Νοεμβρίου γράμμα της η μετέρας Λία Νιμίν, αγαπητή ελογιμότητος, και το εκδοθένι παυτής έργων η Καινή Διαθήκη μετά συντόμο από βάθο καρδία συγχαίρομαιν τη μετέρα περισπουδά στο λογιμότητη, η τη εν πολύφερε πονία και ευσεβή ζήλο εμπλούτησε διαπλήστων συγγραμμάτων την Ορθόδοξων Θεολογία. Η υποτισημετέρα λογιμότητο φιλοπονηθή ερμηνεία των βιβλίων τη Κενή Διαθήκη καθιστά εύληπτα παντή το πληρώμα τη Εκκλησία στα σωτήρια των ιερών κειμένων ρήματα. Διό και χαίρομαιν επί την πληροφορία ότι απεφάσισαν αυτή όπω προέλθει νέα ανέκδοση του ψυχοφελού του έργου. Επευλογούμενο Λοθήμο στην εκ νέου έκδοση τη κοινή διαθήκη μεταερμηνία και έπαινον απονέμον τη μετέρα λογιμότητη για την αγαθήν διακονία του Ευαγγελίου, επιμαρτυρουμένη δια της μακράς και πλουσία διδακτική και συγγραφική αυτή δράσεως επευχόμενη άμα υγεία αδιάπτωτων και δαψιλή ενίσχυση παρά του ουρανίου τη Εκκλησία Δομήτερο και Πατρό των Φώτων, η συνέχιση επί ό,τι μίκιστον του πνευματικού αυτή έργου, επαγαθό τη Θεολογική Επιστήμη και προσδόξαν τη Αγία ημών Εκκλησία. Διάπειρο προς κύριον ευχέτης, ο Κύπρου Μακάριος. Βασίλειον της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Απόσπασμα πρακτικών Ιεράς Συνόδου. Περίοδος 97, Συνεδρία Τετάρτη, της 13ης 11 51. 8 αίτησης 2757 του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Παναγιώτου Τρεμπέλα, υποβάλλοντος τη Ιερά Συνόδο προς έγκριση αντίτυπων έργου αυτού υπό τον τίτλων «Η Γενή Διαθήκη μετασυντόμο ερμηνείας», αναφέροντος δε ότι η Εν Κωνσταντινουπόλη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία ενέκρινε το έργο. Μετά την ανάγνωση της ως ήρθε ο μακαριότατος πρόεδρος είπε ότι στον τον κύριο Τρεμπέλαν δέον να η ευχαριστία και η ευγνωμοσύνη της Εκκλησίας δια τα έργα αυτού, τα οποία χαρακτηρίζονται δια την επιστημονικότητα και την ευσέβεια τους εγγραφέους, ως άριστα και μοναδικά ιστο το είδος των. Θα έδινε κατά τα και κανονισμένα να παραπεμφθεί η σένα των Αγίων Αδελφών ή να κρίνει και γνωματεύσει περί του βιβλίου, αλλά εφόσον υπάρχει ήδη η ευλογία και η έκριση του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλους και η Εκκλησία της Ελλάδος επευλογεί και κρίνει το έργο. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, λαβών των λόγων, προσέφεσεν ότι λαμβάνουν το έργο καταφυλά τη εκτυπώση αυτών, εμελέτησε το έργο του κυρίου Τρεμπέλα και έχει τη γνώμη ότι αυτό υπερπάσαν άλλη ενεργασία να συντελεί κατευθείαν εις την πλήρη κατανόηση του Ιερού Κειμένου των Επιστολών της Καινής Διαθήκης και της Ιεράς Αποκαλύψεως και είναι μία επιτυχεστάτη εκλαήκευσης του τμήματο αυτού τη Ιερά Προύτινε δε, όπως εκτός των συγχαρητηρίων προς τον κύριο Τρεμπέλα και των ευλογιών της Εκκλησίας, απευθυνθεί αυτό και ευχή και παράκλησης στη Ιερά Συνόδου, όπως ολοκληρώσει την τιουτότροπον τη τρόπον ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, συμπληρών αυτήν δια των υπολοιπωμένων πέντε αυτής βιβλίων, των τεσσάρων Ευαγγελίων και των πράξεων των Αποστόλων. Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ετολοακαρνανίας είπε, μετά τα υποτού Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Φθιότητος Λεχθέντα, ότι συμφωνεί πλήρως με τα υποτού Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Φθιότητος Αναφερθέντα και ότι η εργασία αυτή του κυρίου Τρεμπέλα αποτελεί ένα μνημείων φιλολογικών και κόσμημα των εν θεολογικών γραμμάτων. Έχει δε την πληροφορία ότι το έργο θα ολοκληρωθεί δια τη εκδόσεω εταίρου ομοίου τόμου αναφερομένου στα Ευαγγέλια και στι πράξει των Αποστόλων. Απεφασίστη δε με τα ταύτα, όπω και στον κύριο Παναγιώτη Τρεμπέλαν, εκφραστώ στην της τη Εκκλησία και η ευαρέσκεια και ο έπαινο αυτή επί το επ' επιτελεστέντι έργο διέργο τη ερμηνεία του ιερού κειμένου των Επιστολών και τη αποκαλύψεω τη Κενή Διαθήκη, και όπω παρακληθεί ή να συμπληρώσει το έργο του ω ανωτέρω. Ακριβές απόσπασμα εν Αθήνες, 23η Νοεμβρίου 1951. Ο Άρχιγραμματεύς Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Κοτζιάς. Βασίλειον της Ελλάδος, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, αριθμός πρωτοκόλου 44,252, αριθμός διακπεραιώσεως 343. Αθήνηση, 8 Φεβρουαρίου 1952. Προς τον ελογιμότατον κύριο Παναγιώτη Τρεμπέλαν, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Εντάφτα Πανεπιστημίου. Ελογιμότατε κύριε καθηγητά, έχοντα υπόψη την απο 10 11η 1952 η Μετέρα νέτησιν, δια της ζητείτε την έκριση της Ιεράς Συνόδου περί του έργου ημών ερμηνεία στα τέσσερα Άγια Ευαγγέλια και τα σπράξη των Αγίων Αποστόλων, καθώς επίσης και γνωμάτευσιν του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Φθειότητος κυρίου Αμβροσίου επί του ανωτέρου πονήματος ημών, Ευρώντως αυτό εν παντή σύμφωνο προς το πνεύμα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας και προς την Ιερά Ναυτής Παράδοση, συνοδική διαγνώμη γνωρίζομεν τη μετέρα εν ότι εγκρίνομεν το ανωτέρο έργο νημών και συγχαίρομεν μην επί τη ολοκληρώση της ερμηνείας, η Σάββατα τα Ιερά Βιβλία τη Καινής Διαθήκης, βιής δι κατανοητών της Χριστιανής καθίσταται το Θεόπνευς των περιεχόμενων του Ιερού κειμένου. Το έργο τούτο είναι ανυπολογής του αξίας διο εκφράζομενη μήν των έπαινων της Εκκλησίας. Προς τούτης ευχόμεθα όπως το Πανάγιον Πνεύμα φωτίζει μας εις πάνε έργων ημών, αποσκοπούν εις την μόρφωση του ποιμνίου της Εκκλησίας του Θεού, ούτω έλος και την ευλογία να επικαλούμεθα επί την ημετέραν ελογιμότητα. Ο διάπηρος προς Θεόν Ευχέτης, γραμματεύς Χρυσότομο Χρυσόστο